δρόμος δεν υπάρχει παρανακούσετε σε κάνα μήνα, ότι θα επαναλάβουν με μας την ιστορία στο γουδί Ωραίο είναι αυτό σαν άκουσμα εδώ που έχουμε έρθει και τόσα πολλά που έχουμε ακούσει ας ακούσουμε πάλι για το γουδί η Θεανό Φωτίου το λέει το λέει και μάλιστα πολύ καλά το περιγράφει πολύ αναλυτικά σαν να το βλέπει κάπου να γίνεται Άλλο δρόμος δεν υπάρχει παρά να ακούσετε σε κανένα ότι θα επαναλάβουν με μας την ιστορία στο γουδί, δηλαδή θα μας πάνε ως προδότες της χώρας για κρέμασμα ε, Είναι ε, το... μονόδρομος ο δρόμος και το λέω με τα γνώσεως λόγου και βέβαια θα λογοδοτήσουμε Αδέρφια μου Αλήτες πουλιά Εγώ σαν και εσάς τους ανέμους γυρεύω χαμένα φιλιά Αδέρφια μου Θα μας πάνε ως προδότες της χώρας για κρέμασμα Ε, καλά, Είναι εδώ... μονόδρομος ο δρόμος Ο δρόμος είναι μονόδρομος, θα τους πάμε για κρέμασμα δια τα λέει, μοντάζει ναι μην ταράζει τη Σιριζέ Το αντίθετο έλεγε Αλλά το κόψαμε από εδώ, το ράψαμε από εκεί και προκύπτει αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό έτσι. Αισιόδοξα θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Αν ισχύσει αυτό που λέει Φωτίου, που δεν λέει για την ακρίβεια, σε κανένα μήνα δηλαδή έχουμε 4 ημέρα Απριλίου, 4 Μαου, μόλι που θα έχουμε βγει από το μνημόνιο, γιατί το έχει πει ο Πρωθυπουργό, το έχει πει ο Τσακαλώτο, το είχε πει κάπω ο Καμένο, τώρα έρχεται και το λέει ακόμη πιο καθαρά πάλι ο Καμένο. Μέσα στι επόμενε μέρες τελειώνει η αξιορόγηση. Και όπως ξέρετε όλοι σας, τα μηνύματα είναι αρκετά ευχάριστα. Mm, πολύ ευχάριστα αυτό. Και φαίνεται ότι μέχρι το Πάσχα, οι λίγες μέρες μετά το Πάσχα, και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την Κύπρο στην έξοδο από την θλιβερή αυτή η εποχή που ζήσαμε. Ο Για το καλό όλων, ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά. Μέχρι το Πάσχα. Ανεστή, το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. <Και> τα ψέματα. Λεάρχη, Άρα κοινόρα βαλσάμι πάντα χαίρεται όταν ακούει από τους κυβερνητικού εκπροσώπους, τον Πρωθυπουργό, τον Πάνο Καμένο ότι το Πάσχα όπως και η Κύπρος βγαίνουμε και εμείς από τα μνημόνια, το Πάσχα είναι σε ένα μήνα δεν μιλάει για ένα Πάσχα σε 10-15 χρόνια, σε ένα μήνα τελειώνουν τα μνημόνια, το είπε καθαρά όπως ακριβώς και η Κύπρος αμοντάριστο το σκέφτηκε Το είπε, χωρίς να φοβάται τίποτα, με την ειλικρίνεια που πάντα έχει ο πάνω Καμένος όταν για τέτοια θέματα μιλάει προς τον ελληνικό. λαό πώς ακριβώς τώρα θα βγούμε από το μνημόνιο, μας λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και το πώς ακριβώς μετριέται σε 5,4 δι. Να νομοθετήσουμε φέτος μέτρα με τα οποία υλοποιούμενα τα επόμενα δύο χρόνια θα εξυφαλίσουμε ότι το 2018 το πρωτογενές πλειώνασμα θα είναι 3,5%. Αυτό είναι τώρα το πακέτο που συζητάμε. Είμαστε ήδη σε πλειώνασμα άρα μιλάμε για 3% του έπινε αυτό το ποσό ή 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι συγκεκριμένο το νούμερο. Ανά μέσα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αδέρφια μου αλήτε μου Για το καλό όλων ελπίζω το Ταμείο να κρατήσει αρκετά γερά Αδέρφια μου αλήθεια σπουδιά Αγαπητά μου παιδιά διαβάζετε το ριζοσπάστη Είναι η τώρα Μπακογιάννη αυτή στο τέλος Προς τα αγαπητά της παιδιά για να διαβάζουμε το ριζοσπάστη Ο προηγούμενο ήταν ο Δραγασάκης Τα 5,4 δις κάπως έτσι θα βγούμε από το μνημόνιο σε ένα μήνα Με 5,4 δις γιατί μπορεί να φύγει το μνημόνιο που δεν πρόκειται έτσι κι αλλιώς αλλά τα δις θα μένουν ως πακέτα πάνω στα κεφάλια αυτών που όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουν με μοναδική συνέπεια Είμαστε στη φάση, αν έχετε καταλάβει από το Σάββατο το πρωί που βγήκαν τα Wikileaks με τον Ντόμψεν, τη Βελκουλέσκου, τις συνομιλίε, τις έκτακτες σκέψεις στο Μαξίμου. Είμαστε στη φάση που είναι κακό το Δουνουτού και είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ λογικό. Εμεί συντασσόμαστε με την άποψη τη κυβερνήσεω. Από τα δύο μαχαίρια, καλύτερο είναι αυτό το μαχαίρι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μαχαίρι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέρκελ, του Σόιμπλεμ, Του Γιούγκερ, του Ντράγκη, κόβει καλύτερα λεμού από το μαχαίρι του Δούνουτου. Η κυβέρνηση ξέρει να διαλέγει, ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει να διαλέγει, διάλεξε αυτό το μαχαίρι, το λέει με διάφορου τρόπου. Τώρα με όλο αυτό το σοου από προχτέ που ακούμε και παρακολουθούμε, μα οθούν όλου να διαλέξουμε μαχαίρι. Εμεί εδώ συντασσόμαστε με την κυβέρνηση, το κάνουμε συνέχεια άλλωστε. Προτιμούμε το μαχαίρι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ο Τσακαλώτο πριν 4-5 μήνε ήθελε το μαχαίρι του Δουνουτού ξέρετε και στη Handesplant αλλά και σε άλλες δηλώσει που έχω κάνει έχω επισημάνει ότι μέσα στη συμφωνία εμείς έχουμε καλέσει το Δουνουτού να πάρει μέρος στο καινούριο πρόγραμμα Αδέρφια μου, αλήτες, φουλιά Μονάχο στη νύχτα και γύρω βροχή τα χαμένα φιλιά Έχουμε καλέσει το Δουνουτού να πάρει μέρος στο καινούριο πρόγραμμα Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα το Δουνουτού να είναι σε αυτό το πρόγραμμα και κατανοούμε επίσης ότι ο, το του έχει βάλει πιο ψηλά το πύχη για να συμμετέχει στο πρόγραμμα και όσο αφορά το συνταξιοδοτικό και όσο αφορά το δημοσιονομικό Αδέρφια μου Α, κι, Από εκεί και πέρα Θεωρούμε ότι σε αυτέ τι αυξημένε απαιτήσει που μπορεί να έχουν είμαστε ανοιχτοί για κάθε συζήτηση και για κάθε συμβασμό να βρεθεί λύση. Να, αυτό με το συμβασμό και τη λύση κυρίω που θα τη βρίσκαμε και με το Δουνουτού. Αυτά τα έλεγε πριν 4-5 μήνε ο Τσακαλώτο. Ζητούσε την παρουσία του Δουνουτού. Τώρα δεν τη θέλουμε γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Δεν ακούγατε τι ακούσατε όλοι, διαβάσατε μάλλον. Τι λέγανε στα τηλέφωνα μας, κουτσομπόλευαν Λέγανε ότι θα χρεοκοπήσουμε ότι Τον Ιούλιο δεν θα έχουμε, θα μας στήσουν θέματα Εκεί θα ενδώσουμε γιατί οι Έλληνες Μόνο εκεί ενδίδουν και αφού είναι κακοί αυτοί Πάμε με του καλούς ανθρώπους, που είναι η Μέρκελ, ο Σόιμπλε Μην τους ξαναλέω, τους ξέρετε όλοι του έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν ότι Το Δουνουτού ανήκει και σε μας Με τόσα φύλλα σου γνέρι Το μνημόνιο Καλημέρα Με τόσα πλάμπου Ραλάμπι Μια βιώσιμη συμφωνία Και τούτη μες τα σίδερα Και κίνη στο κόμμα Και τούτη μες στα σίδερα Και κίνη μες το Σω παππούμε, μα σηκώνουν. Θεσμοί. Αυτό το δονού του είναι δικό του και δικό μα. Αυτό το δονού του είναι δικό του και δικό Δεν μπορεί κανεί να μα το πάρει, όπω έλεγε το τραγούδι. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στην καλή Μέρκελ. Δεν ξέρω, σε αυτή τη φάση είναι καλή, πολύ καλή. Συνεργαζόμαστε άψογα. Ό,τι μας ζητάει το κάνουμε ακριβώ, γιατί και πέρυσι η ίδια ήταν η Μέρκελ. Απλά ό,τι μας ζητούσε δεν το κάναμε ακριβώ. Το κάναμε στο περίπου και με μια καθυστέρηση, τα γνωστά ανάγια. Τώρα τα κάνουμε ακριβώ ό,τι ακριβώ ζητάει. Είναι καλή, δεν ξέρω αν το ότι είναι καλή η Μέρκελ το λέγαμε και Τώρα θα θυμηθούμε τώρα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος σήμερα θα συναντήσει την κυρία Μέρκελ για να την παρακαλέσει να τον λυπηθεί μεταφέροντας δηλαδή τις ήδη λυμμένες αποφάσεις για νέα επιβάρυνση και νέα μέτρα και δεν ξέρω αν κυρία Μέρκελ θα τον λυπηθεί αυτό Το που ξέρω όμως είναι ότι σίγουρα είναι αξιωθήντος. Ο Όποιος πληγώτηκε βαθιά στα φυροκαρδιά Το δίλημα δεν είναι αυτό που θέλουν να μας περάσουν τα μέσα ενημέρωση. το δίλημα είναι ένα και καθαρό, ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με την Μέρκελ και τα μνημόνια. Oh man, αυτό το τελευταίο είναι αμοντάριστο βεβαίω. Είμαι την αριστερά, τον αγώνα και την αξιοπρέπεια. Ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Και επειδή ξέρουμε με ποιου ακριβώ έχει πάει ο συγκεκριμένο άνθρωπο που έλεγε και έθετε αυτό το δίλημα, ξέρουμε όλοι τι ακριβώ, καταλαβαίνουμε τι ακριβώ έχει γίνει. Κάποιο που είναι πολύ φανατικό του Δουνουτού σε αυτόν τον τόπο δεν το κρύβει, δεν το έχει κρύψει και στο παρελθόν, δεν το έκρυψε και προχτέ το βράδυ. Ένας λογικός πρωθυπουργός θα αναπηδούσε από τη χαρά, έλεγε, Έλα εδώ ρε Πολ, μπράβο πάμε μαζί Γιατί επιπλέον θα τον χρησιμοποιούσε για να, για να πιέσει τους Ευρωπαίους Σε μια λύση καλύτερη για την Ελλάδα Στο ζήτημα του χρέους Διαπιστώνουμε ότι ο πρωθυπουργός δεν επιλέγει Την εθνικός ωφέλιμη λύση Ανάμεσα στα στραχυρεύει Χαμένα τράχουδια Φιλιά Αδέρφια μου Αλήθεια. Ένας λογικός πρωθυπουργός θα αναπηδούσε από τη χαρά έλα άλλη; Ελα δωρεπόλ, μπράβο, πάμε μαζί. Ο Μπάμπης βεβαίως, ο οποίος εγκαλεί αυτό το πρωθυπουργό, επειδή δεν θέλει το δυνούτου, γιατί το δυνούτου λέει μιλάει για ελάφρυνση, Κούρεμα κάπως διαγραφή μέρους. Οπότε τώρα που το διώχνουμε και θα το διώξουμε, θα φύγει από εδώ, δεν θα έχουμε κανέναν μεγάλο να μιλάει για ελάφρυνση, διαγραφή και κούρεμα του χρέου. Ενώ υποτίθεται αυτή η κυβέρνηση εξελέγει για αυτό το λόγο για να διαγράψει μέσα σε μια νύχτα και το μνημόνιο και το χρέο και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι θα χάσουμε το βασικότερο συμπαραστάτη για τη μείωση του χρέου και θα μα μείνει η Ευρώπη που δεν θέλει μείωση του χρέου και θέλει όλα τα άλλα τα πολύ αρνητικά. Είναι ωραία όλη αυτή η κομμωδία που παίζεται από προχτέ. Ε, στα επικοινωνιακά είναι τρίτη δημοτικού σε όλα τα υπόλοιπα αυτή η κυβέρνηση είναι νηπιαγωγείο στα επικοινωνιακά όμως είναι τρίτη δημοτικού είναι πιο πάνω από τον νηπιαγωγείο και γι' αυτό παρακολουθούμε όλα αυτά Που παρακολουθούμε ο φωτίλας του ποταμιού, βουλευτή του ποταμιού, με εκείνη την περίφημη διαφήμιση που είχε κάνει και εξαιτία μάλλον τη διαφήμιση βγήκε. Θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι έχουμε καταλάβει, αλλά μέχρι να πάει στη Νέα Δημοκρατία παραμένει στο ποτάμι και έκανε παρατηρήσεις για το φεστιβάλ Αθηνών, που μέχρι προχτές και για δύο μέρες νομίζω ότι ευθυντής ήταν ο Φάμπρο ο Βέλγος ο οποίος είχε κάνει τα παλώμενα pay εκείνη την παράσταση που δεν την έχουμε δει όλοι ε, με αυτού ορμόμενος ο φωτίλας έκανε τοποθέτηση στη Βουλή Όλα τα κόμματα, όλες οι υγιείς δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας, όλοι οι πολίτες που συναισθάνονται την ευθύνη, οφείλουν να συμμαχίσουν με έναν κοινό σκοπό. Όλοι μαζί πρέπει να κηρύξουμε ένα νέο ανένδοτο, κατά της τσουτσούνας. Αδέρφια μου, αλήτες βουλιά. Αδέρφια μου, αλήτες βουλιά. πρέπει να κηρύξουμε ένα νέο ανένδοτο κατά τις τσουτσούνας. Κατά τις τσουτσούνας. Ανένδοτος και ανένδοτος. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της, τους δικούς της, ναι, ε, ανένδοτους, Ο συγκεκριμένο, είναι πρόταση. Δεν έχει κηρυχθεί ακόμη. Είναι πρόταση. Νομίζω θα κηρυχθεί και αυτό, όπω έχουν κηρυχθεί όλοι οι υπόλοιποι, με φοβερή επιτυχία, γιατί είναι και το θέμα τέτοιο που είναι πιο πιασάρικο κάπω. Εδώ είναι η Λινοφρένη, όπω κάθε μέρα. 2.11208.200 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αποστόλη. Σα περιμένει χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε για όλα αυτά που ακούτε εδώ, ή να ζητήσετε παραγγελιέ αφιερώσει για την Παρασκευή τελευταία μέρα τη εβδομάδα. SMS επίσης μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και Note το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr Ο Νίκος Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και επειδή όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί όχι επειδή ο τσίπρα ή ο Τσακαλώτος θέλουν ή δεν θέλουν ή προσπαθούν να διώξουν έτσι όπως προσπαθούν αν θέλουν τελικά να διώξουν ή να το κάνουν για το για τα μάτια των Ιθαγενών είναι ένα παιχνίδι που θα αποφασιστεί σε υψηλό επίπεδο μεταξύ Μέρκελ και Λαγκάρτ. Άλλωστε κάπως έτσι το είχε περιγράψει και στο παρελθόν ο Νιν Πρωθυπουργός.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 Βαθιά στα φιλοκαρδιά Ένας λογικός προθυπουργός θα αναπηδούσε από τη χαρά Και άλλη, έλεγε έλα εδώ ρε Πολ, μπράβο πάμε μαζί Χάνετε χάνεται στου πόντα σκοτάδια Άσπρος σκύλο, μαύρος σκύλο. Μπράβο πάμε μαζί Ανάμεσα στα στραχυρεύει χαμένα τραγούδια φιλιά Το δίλημα είναι ένα και καθαρό είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια με τη Μέρκελ και τα μνημόνια Αδέρφια μου, αλήθες πουλιά Αδέρφια μου, αλήθες που πουλιά, πουλιά, πουλιά Το δίλημα είναι ένα και καθαρό Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, είμαι τα <Συλια> Ξαδέρφια μου Συμπεθέρες μου Μπατζανάκια μου Συνιφάδες μου κ, κ, κ, κ, κ, κ, κ, κ, Κουνιάδια μου Θίους δε να πούμε Ξαδέρφια μου ε... Αδέρφια μου Αλήτες πουλιά Κι εγώ σαν κι τους ανέμους Γυρεύω χαμένα φιλιά Αδέρφια μου, τα ύψη σα λέξι και χρόνια πολλά, μα γέμισε ψέματα όλη τη χρόνια. Αυτή η τελευταία είναι εργαζόμενοι εκεί στα νοσοκομεία από τι συγκέντρωσει που είχαν την Παρασκευή. Πέρυσι, τέτοιε μέρε του είχε υποσχεθεί και σε αυτού, είχε πει και αυτό το κλασικό ψέμα, που το λένε όλοι οι πρωθυπουργοί, ότι θα γίνουν προσλήψει 4.500 νοσηλευτών, ώστε να καλυφθούν τα κενά για να λειτουργούν οι εντατικέ, να μην πεθαίνει ο κόσμο, η υγεία είναι πρώτο ενδιαφέρον πυλώνα τη δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, τη πρόνοια. Τίποτα από αυτά το κατάλαβαν φέτο, ίσω έχουν καταλάβει από πέρυσι, αλλά φέτο έφτιαξαν αυτό το μικρό συνθηματάκι το οποίο το κολλήσαμε στον άλλον τον παλαβό που ήθελε να βρει τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των αδελφιών και πουλιών. Σήμερα το βράδυ έχει η κοινοβουλευτική ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω ότι όλοι έχετε μια φοβερή αγωνία και φαγούρα αν θα μείνει αραγή αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, όχι η συνεδρία σημερινή, γενικότερα η ομάδα. Ε, αυτή μας την φαγούρα, την Λίνη Ξίνη ή Θεανό Φωτίου. Ξέρω τις ε, περιραίουσες ανησυχίε. Θέλω να σα καθησυχάσω. μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα είναι αραγή. Μπράβο! <σχει> Δεν νιώθετε καλύτερα τώρα που μας έχει καθησυχάσει η Φωτίου ότι είναι αραγείς η κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι λοιπόν πιο ήρεμη, πιο ήσυχοι, πιο δυνατή, πάμε να ακούσουμε το λαό. Είσαι έτοιμο. Είμαι. Εγώ ετοιμάζομαι. έχω πάρει κράνο, αλεξή φορέ γυλέκ. Έχω σκάψτο το λάο, μου βάζω τώρα σακιά γύρω γύρω. Πά και τη γλιτώσω από την έκρηξη των επενκυττών. Το <συσχεστούν> λάο σου καλάκα, τον έσκαψε. Να σε έτοιμο. Θα μα επενδύσουν. Δεν θα σα αφήσουν αυτή τη φορά όμω φίλο η ΚΙΣ. με το φίλο ΣΥΚη που δεν το κατάλαβα. Έχει σκεφτεί κανεί, το έχει δοκιμάσει γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει, δεν μιλάω έτσι. Το τι φαγούρα φέρνει. Φρήγορά και τα γαθάκια αυτά, άστρα να πάνε. Για τα καθάκια Α, δούμε. Απάσει που βγάζει αυτό το γιρό κολλάκι όλα στα χέρια. Από τη μια κολλάει ανάλυσε. Και, και πας να ξυστήσει και κολλάς ολόκληρο. Πλατανόφιλο παιδιά, πλατανόφιλο ώρα να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Τσίπρα, εφού έκανε τι αγορέ να χορεύουν, δείχνει τώρα τα δόντια του στη διαπλοκή, eh. Α, ναι, δεν τα κα... και εσύ. Και είναι κοφτερά τα γαμμένα. Φτερά, θα του ξεσκίσει. Κοφτερά, που λέγαμε παλιά. Φτερά λέγαμε, αλλά τώρα είναι κοφτερά. Κοφτερά και πούπουλα. Η γάτα των Ιμαλαίων, το ξέρει. Πρώτη δαγκανιά η γάτα έχει φάει. <σκοφτερά> και ο καημένο. Το... Ο καημένο, είδε. Ο, ο καμένο, το κατάπια το λάθο στην ψάλα, ε. Το κατάπια τώρα. <σκοφτερά> δεν το λε και το κατάπια δεν έχει χώρο να το βάλει. Αυτό που ο καμένο φοράει τα περσινά σακάκι ενώ έχει. Δεν τον μπορώ. Σαν να φορέται το σακάκι του πεθαμένου, βάλαγα μου, ράψου, τράβα το πίσω. Ο Λεβέντη, εσά για την ηλικτρονική είπε. Με καλή, Καλέ, ερχόμαστε στα πράγματα, στα λέω <laughs> εγώ. Θα βγούμε μετά από λίγα χρόνια και θα πούμε αφού θα κάνουμε κόμμα. Ναι. του ποτάμι, θα το κάνουμε ο χετός, Και θα λέμε, θα είναι ο και θα λέμε πούμε μα, λέμε αλήθεια. Κάναμε τόσο χρόνια και Θα κάθε την αποστόλη. Ναι, μωρί. Κράτομαι καλά. Είσαι, Καλά. Εντάξει, σε από Southampton από Είναι πρώτη φορά. Ακούω τώρα και πάρω. Από Ham, το μωρί. Εμένα τι, τι τιμή. Έλα, ρε, αποστόλη. Σε ακούω κάθε μέρα. Και σένα και το θύμι. Μωράκι criticism... μου. Καλά κάνεις. Καλά. Πόσο χρονών είσαι. 92. 32. 32, 20, <μαδ deficit> ouais. Στα όρια του είτε εμένα. οκ. <laughs> <All -ok. laughs>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 Το κουκουέ φταίει που δεν προσαρμόζεται με τον κόσμο. Ο κόσμο θέλει να πει σήμερα αυτά, αύριο άλλα. ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Πασόκ, κάτι. Νουδού. Τι πα και μου λε τα ίδια 500 χρόνια ή παράτα μα. Δεν θα γίνουν τα ίδια. Αλλάξαν συνθήκες, αλλάξαν όλα. ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μνημόνιο, αύριο τη Και Δεν συγγνώμη. Έλα, ο Στους Έλληνες του εξωτερικού η ελληνοφρένεια δίνει πάρα πολλά πράγματα και να είστε πάντα καλά. Τι δίνουμε στους Έλληνες του εξωτερικού? Γιατί δεν έχουμε απολαβές, μόνο δίνουμε. Άμα είναι έτσι να το εξαργυρώσουμε, να το πουλήσω. καπιταλισμό έχουμε, μνημόνιο, κρίση. Να βγάλουμε λεφτά. Δίνετε δίνομε. Άρε που... Τσάμπα τα δίνουμε αυτά, δίνουμε τσάμπα δύναμη, άχισε το διάλο. Όχι ρε εσύ. Μα μας δίνετε δύναμη γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, σαν και εσάς στην Ελλάδα, mm. τουλάχιστον προσπαθούν, προσπαθούν να αλλάξουν κάτι. Οι περισσότεροι είναι έτσι, μην αποθαρρύνεσαι. Οι περισσότεροι είναι. στην Ελλάδα έτσι είναι, προσπαθούν να αλλάξουν κάτι. Σόβρα, κοχεσμένο, σκισμένο, τέτοια πράγματα. Καναπέ να πάρουν καλύτερο, τέτοιο, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. <laughs> Α, σε τρώει λίγο. <laughs> Πρώτον, χαρά στο κουράγιο σου. Έχω πάρα πολύ με αυτούς που παίρνω καιρό. Έλα, ερέμισε. Δεν μπορώ να ερεμίσω Σε παίρνω τώρα ότι πληρώνεσαι για αυτό που κάνει και δεν μαλακίε. <laughs> Θε να έρθει να μου πάρει την κούραση, τον την ένταση. Για αυτό σε, πήρα, για αυτό σε πήρα, γιατί θέλω να σε βρω. Και να σε ρωτήσω για τρίτη φορά, που θα είσαι <laughs> Δεν το βράδυ, δεν χρειάζεται να ξημερώσει, δεν έχουν πρωινό. Εντάξει, για γύρισμα που θα πα. Θε να το τραβήξουμε κιόλα. Μόρι ανώμαλε όλε. Θα έχω ε, και σαμπάνια, ε, έλα, για. Δήλημα δεν είναι αυτό που θέλουν να μας περάσουν τα μέσα ανημέρωσης. Το δίλημμα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Πολύ σωστά τα λέει. Είναι ένα πολύ ωραίο δίλημμα. Ο λαός του απάντησε με διάφορους τρόπους, ακόμη και στο δημοψήφισμα, εμέσως. Τελικά συνέβη κάτι άλλο, παρόλα αυτά συνεχίζουν όλοι να ακομπάζουνε. Και να λένε αυτά που λένε δημοσίως πάντα, φανταστείτε τι γίνεται και στα κατηδίαν εκλογές είχαμε τον Σεπτέμβριο έτσι, 20 Σεπτεμβρίου νομίζω. Έχουν περάσει από τότε 6 μήνες και 14 κάπου εκεί μέρες. Έχει συμπληρωθεί δηλαδή το εξάμηνο και όπως θα ακούσετε τώρα από τον Πάνω Καμένο τα έχουνε καταφέρει όλα. Έχουνε κάνει ό,τι ακριβώς μας είχαν υποσχεθεί. Συμπίκνωσαν την τετραετία μέσα σε ένα εξάμηνο Η σημερινή κυβέρνηση προσπαθώντας να προφυλάξει τους Έλληνες πολίτες από την καταστροφική συμφωνία του πρώτου και του 2ου μνημονίου έχει φτάσει πλέον σε σημείο να έχει πετύχει όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκαμε στον ελληνικό λαό μαζί με τον Αλέξο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο Σεπτέμβριο. Μπράβο. Μπράβο. Μόλι μέσα σε έξι μήνε, αμοντάριστο, έχουν πετύχει όλα όσα μα είχαν υποσχεθεί, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα εννοείται, και ο Πάνος Καμένο. Νομίζω φαίνεται αυτό. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η κατάσταση στον τόπο και είναι και ευτυχισμένο ο λαό που, ενώ τα περιμέναμε στα τέσσερα χρόνια, ξαφνικά ήρθαν στο εξάμηνο και πριν κλείσει το εφτάμηνο, όπω έχετε ακούσει και ακούσαμε νωρίτερα και από τον Καμένο, θα έχουμε βγει και από το μνημόνιο, όπω ακριβώ έκανε η Κύπρο στα πέντε χρόνια. Αυτά τα πολύ ωραία από τον πάνω Καμένο ο οποίο μόλις, μόλις, δει, μόλις δει μικρόφωνο ή μόλις βλέπει Μικρόφωνο λέει ακριβώς ό,τι θέλει, ό,τι του ήρθει, χωρίς να νοιάζεται αν δουλεύει κάποιον, αν λέει ψέματα, αν μπορεί κάποιος να τον κατηγορίσει, να το διαψεύσει σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν αυτά. Άνετος πάντα λέει αυτό που είναι να πει, πιστεύοντας ότι θα κάνει το γνωστό γελ που κάνουν συνήθως. Αυτές οι απόψει στον κόσμο. Ε, πριν πάμε στο λαό να ακούσουμε άλλη μια πρόταση του Φωτήλα, βουλευτής του Ποταμιού ακόμη, ε, πριν μας είπε ότι να φτιάξουμε. Ε, κάτι ένα μεγάλο όλοι μαζί το ακούσαμε τώρα μ, κάνει προτάσεις δεν αφορούν την Ελλάδα τουλάχιστον δεν την αφορούν άμεσα αφορούν κυρίως την Ισπανία και το Μαρόκο Οι ευθύνε τη κυβέρνηση τη πρώτη φορά αριστερά είναι τεράστιε. Ξεκινώντα από τι πολιτικέ των ανοιχτών συνόρων, του κάτω ο φράχτη, του ανοίξαμε και σα περιμένουμε, του περάστε, λιαστείτε, εξαφανιστείτε. Μαροκινοί, αντί να κάνουν ένα μακροβούτι και να βρεθούν στην Ισπανία, προτιμούν να ταξιδέψουν μέχρι τα παράλια τη μικρά Ασία και να περάσουν απέναντι. Η πρόταση ήταν προ του Μαροκινού, οι οποίοι δεν πάνε η Ισπανία, μεσολαβεί εκεί η Μεσόγειο, το Γιβραλτάρ απέναντι, επειδή είναι βράχο προφανώ το Γιβραλτάρ και όταν βγαίνει, θε να έχει και λίγο άμμο, να πατήσει κάπου, να κουμπεί, να ξεκουραστεί εκεί πάνω στα βράχια, είναι και ψηλό ο βράχο. Ακούσαμε εδώ την πρότασή του, ρεαλιστική και αυτή, πάντα στο πλαίσιο ανθρωπισμού, όταν μιλάει κάποιο από το ποτάμι συνήθω σε ένα τέτοιο πλαίσιο μιλάει. Ο κύριο Φωτήλα έκανε την πρόταση, απευθύνεται προ του Μαροκινού με στόχο να και εμείς εδώ γύρω από αυτό το θέμα. Λαός έτοιμος. Για τη Μακεδονία πειράζει, φίλε. Δεν έχω κανένα θέμα αν λέγεται Μακεδονία ή όχι, αλλά θα το πάω και λίγο παραπέρα. Εφόσον επιμένουν να λέγονται Μακεδόνε και εφόσον όλοι έχουν ομολογήσει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική από το μεγάλο βασίλειο του Φιλίππου, τότε δεν τα Σκόπια, αρμακτικά. Γιατί δεν να από τα Σκόπια εμάς, τότε εμεί του πάρουμε να πούμε. Να λέγονται Μακεδονία, αλλά να είναι ελληνικά. Γιατί δεν κάνουμε του Σκοπιανού Έλληνε τόσα χρόνια κουβέντα ταλαιπόρια επειδή είμαστε κοτάρε. Άρα να πούμε στα Σκόπια πώ είναι τα Σκόπια. Ε, να του κάνουμε ρε... Έλληνε. Κουστά τι ακούω με τους Όχι, ρε παιδί μου, θα είναι λεγόμενη λαγο Σιγά. Σηγά. Όχι είμαστε καθαρί, εδώ τώρα, 400 χρόνια του Α, φίλε, δεν ξέρω, εμεί είμαστε πελοποίηση. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Κι εγώ από εκεί με δεν στέπατει. στο διάλο! Ήστε, διάλο... Ήστε, διάλο... Ήστε, διάλο... Όχι, όχι, όχι Στο καλύτερο... να κάνω. Κουκούλα και δώσε. Πλέον δεν Non. ονόματα καμενικά. Αυτή πρέπει να κλείσει σε ένα μήνα. Έχει ξεκινήσει. γίνει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, περιφερειακά εννοώ, και μέσα στην Αθήνα τώρα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, δίνει υποχρεωτικές άδειες στους υπαλλήλους της, ρευστοποιεί αλλά δεν αποζημιώνει. Δεν θα δώσει σε κανένα ε, δεν το καθώς... Καθώς... θα πάει τη θα, έχεις σπίτους, θα είναι ένα big brother ολόκληρο. Ε, θα θα ένα φίλες, κομμάτι φίλες, φίλες, μια Θα φας κάτι. Ούτε το και το Το έχει μια χρήση. να μια εξέταση, μια κολονοσκόπηση.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 Ε, το επιχειρηματίε μη το βλέπει ότι ο καλύτερο είναι αυτό που είναι καλύτερο του εργαζόμενο. Αυτό που κάνει και ανάλογη οικονομία στην τσέπη του. Α πούμε, που κρατάει του εργαζόμενου χαμηλά. Γιαλογοσκούφιδε, και αυτού, το καλό αυτό είναι. Συνήθω αυτοί είναι που είναι, είναι πρωτοπόρευ αυτά. Αυτό yeah. θα yeah. του yeah. κάνει ατομική σύμβαση, θα του δώσει 40 άρκα, θα τον έξι έναν yeah. yeah. yeah. ασφάλεια, yeah. αυτό, θα το πληρώνεται τηλεοράσει, αυτό είναι ο καλό. Υπάρχει και το άλλο. Βλέπει τώρα, αριστερή κυβέρνηση και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν ήταν η κυβέρνηση ακόμα σε μαρά πάνω, θα κάνει βγει στο δρόμο όλοι έτσι. Τώρα δεν μου λέει κανένα. Yeah. Σταπαγο, είναι αυτό το όχι πια δάκρυα. Μνημόνιο, όχι και δάκρυα. Αυτό σου κάνει ο Τσίπρα. Να εκτιμάμε και αυτό. Μα έτσι κι αλλιώ και στην άλλη περίπτωση πάλι θα το τρώγει στο μνημόνιο στον κόλλο. Απλά τραφιόσαμε με το κέντρο, σε πλακώναν οι μπάτσε και σου ρίχναν τα κρυγόνα. Τώρα δεν πας κανένα το κέντρο. Και στη μία περίπτωση μνημόνιο και στην άλλη περίπτωση. Τι εκτιμάμε τελικά. Αυτόν που σε κάνει να συνηθίζει να μην βγαίνει. Στο πατίαρα, παιδιά Με ποια με τη ζωή? Όχι, με το ταμείο τη τράπεζα. Μπήκα στις 100 δόσεις ναι. και κάθε μήνα πάω στον κηθέ. Καλή είναι η δέσμευση. <συσίλω> Εμένα με πιέζει, δεν ξέρω, αλλά τέλο πάντων Μερα, εσύ που να ξέρει αυτή τη σχέση, τα παιδιά εσύ θα τα γεννήσει. <συσίλω> το ζόρι τη γένα τουλάχιστον εσύ θα το τραβήξει. Ποιο στο ταμείο? Ναι. Μια είναι η γυναίκα στο ταμείο, μια είναι η άντρα που πιω. Ναι, και να είναι το ταμείο γαμπάει Εσύ είσαι αυτό το πάθη.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 Νόργιος και Νόργιος θα την ακούσεις ευρωπανικά. Ναι, μην σε χάσουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει παρά να ακούσετε σε κανένα ότι θα επαναλάβουν με μας την ιστορία στο βουδί. Δηλαδή ότι θα μας πάνε ως προδότες της χώρας για κρέμασμα. Ε, καλά, Είναι εδώ... μονόδρομος ο δρόμος και το λέω με τα γνώσεως λόγου και βέβαια θα λογοδοτήσουμε. Το λέει, Υπουργό, μεταγνώσεω λόγου, είναι η Χλωηλιάσκου, όχι η Νόρα Βαλσάμι που έλεγα εγώ πριν στο ηχητικό, ναι, έχει δίκιο, το είδα στο Twitter τώρα, είναι όντω η. Χλωϊλιάσκου, γι' αυτό υπάρχουν οι ακροατέ να διορθώνουν τέτοια πολύ σοβαρά θέματα. Το θέμα του πολιτισμού μας απασχόλησε αυτό το τρίμερο. Αν δεν ήταν ο Τόμσεν και η Βελκουλέσκου με τις κρυφές συνομιλίες στα WikiLeaks, ακόμη αυτό θα συζητούσαμε. Έφυγε ο Φάμπρ, τον διώξαμε. Ε, ε, είχαν αναστατωθεί οι καλλιτέχνε. Θα ακούσουμε τώρα μια τυχαία εκπρόσωπο των καλλιτεχνών που θέτει τα θέματα. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται, είναι λες και είμαστε όχι δεύτερης κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας πολίτε στην Ευρώπη. Έχουμε τα λατώματα μας, έχουμε τομείς που τα κάναμε λάθο, αλλά όχι στον πολιτισμό ρε παιδιά. Είμαι η μητενή συμβεβίως. βεβαίως ήταν αυτή που έθεσε το, το θέμα στη σωστή του βάση. Κάπου εδώ και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο. Ε, ακολουθεί ο Λαός, εμείς να σας, να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, λίγο μετά το τέλος της μουρμούρα. Τώρα ακολουθεί ο Λαός, μας πάει στο μαγκαζίνο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, γεια σας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 Ριζοσπαστικό τα... μου φαίνεται πολύ, δεν ξέρω αν το έχουμε. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Τι για το σύστημα, συνέχεια το σύστημα και το σύστημα. Ο Τσίπρα θα εφαρμόσει τα μέτρα μόνο του, δεν θα τα εφαρμόσουν κάποιοι κάτω από αυτόν, δηλαδή οι δημοσιοπάλληλοι. Ότι οι δημοσιοπάλληλοι φταίγαν. Ο δεν θα, θα το κάνει δί. ο ένα, θα φύγει, θα έρθει άλλο. Θα το κάνουν οι καρανίκε. Α πούμε ένα, ρε φίλε, να το κάνουν μαζί όλοι μαζί. Μα ποιοι θα το κάνουν, παιδιά, δεν υπάρχουν καρανίκε πολλοί για να τα κάνουν όλα αυτά. Ρε φίλε, πόσοι τελικά είναι οι καρανίκε και πώ είναι οι υπόλοιποι. Α το έχουνε, χέστο. Πώ το είδε αυτό το τσίρκο εκεί μέσα από Διασκεδαστικό, εγώ έξω ότι έχουν απαγορεύει τα ζώα στα τσίρκο. Θα μπορούσε να μην έχει να έχει μόνο ακροβάτε. Μόνο καμένου. Να έχει τα ζώα δεν είναι σωστό, είμαι κατά, είμαι κατά. Τα αυτά τα ανήσυχα κοριτάκια, η, η φουφούλα, όπω τη λέει, σοφόλα, ο παγκελάκι τα πεδία. Τη βούλτεψοι. Α τα μην ταλέζουν αυτά. Δεν μου έλεγλε. Με τα αγούρια τη σαβρισιά, το ξέρω αλλά γιατί. Πού φάνηκαν αυτά τα ανήσυγα πεδάκια εκεί μέσα τη σχολή. Κάποιο δεν κάνει καλή δουλειά. Για να έχει νεύρα η βούλπιση, κάποιο δεν κάνει καλή δουλειά. Πολύ βαθιά Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω. Πόσο εμβαθύνεις, τι... Ε, τι να κάνω το ελέγχο, νομίζεις. Μποσ... Είμαστε κι εμείς που είμαστε τέρχοι, του βαθιού. <Τι> Ο τάχρονο Μητράκη που γκρέψε τον κόσμο τότε, όταν του αποκάλυψε όπω ο αποστόλη που ακούσε το ραδιόφωνο κάνει και το τσολιά και τον παλούρδο. Είδα το βίντεο με τη συνάντηση Τσολιά Παλούρδου. Τρελάθηκα, άστα. Ξέρει, με μερώτησε; αν ο τσολιά και ο παλούρδο είναι δακτυλόκουκλε. Δακτηλό κουκλε, δακτυλό βρώμικο γι' αυτό. Ενώ είσαι θα βάζουμε στα. Στα δάχτυλα, πρέπει να το εξηγήσει ότι είναι το μοντά. <laughs> Πέφτουν το μοντά. Το, το δακτυλόκουκλε αυτό πολύ βιβλίο μου έκανε πάντα γιατί Όχι. σκέψου πού <laughs> μπαίνει το δάχτυλο <laughs> στην κούκλα. Αυτό σκέψω. Για να χαρεί το πεδάκι α Σαν κούκλο, μιλάω πάντα. Λοιπόν, επίση με ρώτησε πότε βγήκε στην τηλεόραση ο Σήμιο. Θα βγει τώρα στο X Factor που ξεκινάει, Η πατρίδα μα μικρή, η πλάνη δε μεγάλη. Όλοι περιπλανιόμαστε σε σκοτεινή πλεκτάνη, για σου απόστολε. Την κουφαλά τη η την αγκάνη. Που παίρνει κάθε τόσο και μα τα σπάει, να πει το εξή: Ότι ένα ο οποίο υπογράφει τρίτο και τέταρτο μνημόνιο, απλά και μόνο ενσωματώνει και τα προηγούμενα. Όπω και αυτό που θα υπογράψει πέμπτο και έκτο, θα ενσωματώνει και όλα τα προηγούμενα. Για να μην βλέπει πίσω από κάθε μνημόνιο κουτσούμπα και καπέψιλον. Όπου βλέπει ο καθένα, φίλε μου, τι να του πω εγώ, θα πω στον καθένα τι βλέπει, η στραβωμάρα ο του. Φίλοι, θα μας ακούει. θα πω θα εγώ μας ανάμεσα στη στραβωμάρα, στραβωμάρα του καθενό. Έλαντε, καλά, κανεί. Να είσαστε καλά, παιδιά. Τι τι σύνεστε τη ιδέα. Τη δεύχη δεν μα βα... λέω <μήνω>, την βατρακάρω. Λοιπόν, άκου αποστολή, αυτό που τώρα είναι εξακριβωμένο. Αυτοί οι τύποι ήδη να διοριστούν ή έχουν διοριστεί και παίρνουν εσένα και βρίζουν, πηγαίνουν εδώ πηγαίνουν και εκεί κάνουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το χειρότερο. Τι. Να τα κάνουν τσάμπα. Όχι. Ρε, δεν είναι... Υπάρχει αυτή η <μήνω>... περίπτωση, άστο σου. Δεν έχει χειρότερο. Γιατί αν πληρώνει, σα πει εντάξει. Πέφτει ένα μισθό μέσα στο σπίτι, άξονα σου μισθό θα πει. Μπράβο, αξίζει, καλά κάνει. Αυτοί που το κάνουν άσ τσάμπα Να βάλει αυτό τον παπάρα τον Σιριζέο. Όχι τον απώλου. αυτό που σου λέει ότι ψήφισε παλιά Κουκουέ και τώρα ψηφίζει Σίριζα και γιατί δεν στηρίζουμε το Τσίπραντο. Μας ε! Ναι, ναι. ναι πε του παπάρα ότι όποιο ήταν Κουκουέ και έφυγε και πήγε στο Σίριζα, με αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρα, ή πήγε στη Λαέ και ξαναγυρίσει στο Κουκουέ. Όποιο μένει τώρα στο Σίριζα ή Λαμπόκιο είναι ή ηλίθιο. Κατάλαβε αγόρι μου ότι ο Τσίπρα είναι πολύ ευγενικό παιδί. Επειδή σα περνάει το μνημόνιο με τρόπο, <Κι> χωρί δάκρυα. Είναι αυτό. Ότι το κάνει αυτό, το κάνει. Πολύ ευγενή. <Κι> Τάπα και <προχθές> και τη τηλεοπτική. Όχι, πια δάκρυα. Σου περνάει τόσο ήπια το μνημόνιο που το χαίρεσε σχεδόν. Η κυβέρνηση είπε άλλα προεκλογικά και ακολούθησε μια στρατηγική υποτέλεια. Ήταν απούσα από τη διαπραγμάτευση, από τη συζήτηση, από τον τελικό συμβιβασμό. Η συζήτηση και η διαπραγμάτευση έγινε ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ. Και ο συμβιβασμό ήταν ανάμεσα σε αυτό. Αδέρφια μου, αλήθεια σκουδιά Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος Όποιος πληγώθηκε βαθιά στα φιλοκαρδιά Ένας λογικός στον θα αναπηδούσε από τη χαρά του Και άλλα έλα εδώ ρε Πολ, μπράβο, πάμε μαζί Χάνεται, χάνεται